Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυγκέοι και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξασή ο Θεός ημών, δόξασή βασιλεύουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω στη των αγαθών και ζωής χορηγώσερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κελίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς αμήν. Καθίστε. Δεν χρειάζεται άλλα φώτα. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται πάτη. Εντάξει βλέπουμε πόσο θα. Το ψύχος αυτό φαίνεται ότι και οι άνθρωποι δεν κυκλοφορούν εύκολα, <χω> ασυνήθιστο για την Κύπρο. Και δεν έφτανε το, το κρύο, ε, χάλασαν και τα ρεύματα της εκκλησίας και έτσι είμαστε σκοτάδιοι. Ναι, σώπα είναι, δεν είναι τίποτι. Ε, εμείς όμως έστω και λίγοι έτσι ό, όσοι είμαστε, θα συνεχίσουμε με τη μελέτη των ψαλμών και βρισκόμαστε εις των 26 στίχων του εκατοστού 18 ψαλμού. που λέει το εξής Τα σωδούς μου και επίκουσά μου διδαξώ με τα δικαιώματά σου Αναφέρει ο προφήτης ενώπιον του Θεού ότι λέει στον Θεό ότι ανάφερα ενώπιον σου τα σοδούς μου τον τρόπων της ζωής μου την συμπεριφορά μου τις πράξεις μου τα πάντα μου τη ζωή μου ολόκληρη ολόκληρη τη ζωή μου την εξήγηλα ενώπιόν σου και εσύ με, μου άκουσες. άκουσες την ανάγκη μου άκουσες και είδες αυτό το οποία εγώ χρειαζόμουν σε αυτή την ώρα της δική μου ζωής και φαίνεται από εδώ ακριβώς αυτή η προσωπική σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ του ανθρώπου του προφήτου και του Θεού και φαίνεται με πως εμπιστοσύνη και με πως την ελπίδα και με πως την πίστη ο προφήτης εξαγγέλει στον Θεό τον ολόκληρη τη ζωή του και δεν έχει τίποτα το οποίο αφήνει κρυφόν και δεν έχει τίποτα το οποίο δεν εξαγγέλει ενώπιον του Θεού για να μας και εμάς ότι και εμείς στη δική μας ζωή πρέπει να έχουμε αυτήν τη στάση στη σχέση μας με τον Θεό δηλαδή πρέπει η ζωή μας να είναι ένα βιβλίο ανοιχτό τροποντινά να είναι ξεκάθαρη να είναι μια ζωή η οποία να είναι φωτισμένη από άκρους άκρων να μην έχει σκοτεινά σημεία η ζωή μας να μην έχει σκοτεινά σημεία, αλλά να λέμε ενώπιον του Θεού ότι Κύριε ξεκύριε, η ζωή μου και τα έργα μου και τα λόγια μου και οι επιθυμίες μου και η καρδιά μου και τα πάντα είναι μπροστά σου ένα βιβλίο ανοιχτόν και εγώ εξαγγέλω μπροστά σου ολόκληρη τη ζωή μου. Δεν αφήσα τίποτα το οποίο δεν το έδωσα σε σένα και δεν το έφερα στην δική σου γνώση και ακόμα είναι καλόν ο άνθρωπος ε, να κάνει στη ζωή του αυτήν την κριτική για όλες τις πράξεις του και να σκέφτεται ότι εάν αυτή την ώρα τελειώσει αυτή η ζωή και φύγω από αυτόν τον κόσμο και πορευθώ και σταθώ προς σας ο υπάρχει άραγε <coughs> κάτι το οποίο ο Θεός δεν το θέλει εις η ζωή μου υπάρχει κάτι, μια πράξη μου μια ενέργεια μου ένα γεγονός της ζωής μου το οποίο είναι δυνατόν να με χωρίσει από τον Θεό εάν αυτή την ώρα εγώ φύγω από αυτόν τον κόσμο και σταθώ προς σας τον Θεό αλλά όχι μόνο αν θα πεθάνομαι που μπορεί να μην πεθάνομαι τώρα αλλά και κάθε λεπτό που Στεκόμαστε μπροστά στον Θεό μέσα από την προσευχή μας, ε, μέσα από την όλη ας πούμε, σχέση μας με τον Θεό. Είναι μια σχέση με τον Θεό. Να, να κοιτάξουμε τον εαυτό μας. Υπάρχει κάτι το οποίο ο Θεός δεν το θέλει στη ζωή μας. Δεν αναπάβεται ο Θεός με αυτό το οποίο εμείς έχουμε. Εάν ο άνθρωπο εισανθεί αυτή την πληροφορία ότι παρά τι πολλές μας αδυναμίες και αν αμαρτάνομαι αμαρτάνομαι ε, ακούσια δεν θέλουμε να αμαρτάνομαι δεν αγαπούμε την αμαρτία δεν θέλουμε την αποστασία από τον Θεό πλην όμως τα πάθη μας, οι αμαρτίες μας οι αδυναμίες μας είναι αυτά τα οποία και χωρίς να θέλουμε <coughs> μας αναγκάζουν και μας σπρώχνουν και μας έχουν δεμένους χειροπόδαρα και μας τέλος πάντων μας έκαμαν ή στην αμαρτία αλλά και γι' αυτά ακόμα μπορούμε να μετανοούμε μπορούμε να, να θλιβόμεθα και έχουμε μια πληροφορία μέσα στη ψυχή μας ότι δεν έχω τίποτα το οποίο τρόπον να ο Θεός δεν το θέλει και αυτά τα οποία έχω που είναι οι αμαρτίες μου και η αδυναμία μου και αυτά τα έχω μέσα στο χώρο της μετανοίας μετανοώ αυτά τα πράγματα σλίβομαι, τα αποποιούμε δεν τα θέλω έστω και αν τα πράττω εν δεν τα θέλω και παρακαλώ τον Θεό και προσδοκώ από τον Θεό να με ελευθερώσει να με απαλλάξει από αυτήν τη δουλεία είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να έχει αυτή την πληροφορία μέσα του ε, ε, ε, ε, στον Θεό και να ελπίζει στο έλο του Θεού αφού προηγουμένως βέβαια η ζωή του έχει δοθεί ξεκάθαρα προστά στον Θεό μπορούμε να τα πάρουμε τα πράγματα ένα προς ένα Εχθυμούμε κάποτε κάποιος κάποιος ασκητής στο Άγιον Όρος είχε επισκεφθεί τον πατέρα Πορφύριο και αυτός ο ασκητής, καλός καλός ασκητής, καλός μοναχός είχε κάποιο πάθος, κάποια αναδυναμία ε, με κάποιον άλλον τέλο πάντων δεν τα πήγαινε καλά, είχε μέσα του μια αναδυναμία όταν πήγε στο γεροπορφύριο, ο γέροντας μόλις τον είδε του είπε πάτερ εάν αυτήν την ώρα να ποθάνεις ναι, είσαι σίγουρος ότι θα πά στην κόλαση. Αυτό σε τρόμαξε. Διότι δηλαδή δεν τον είχε ξαναδεί το γεροπορφύριο. Δεν τα Και λέει, μα γιατί. Γιατί γέροντα, πούμε. Τι, τι, τι, τι είναι το πράγμα. Και το απεκάλυψε βέβαια αυτό το πάθος της μνησικακίας. Της έκθρας, το οποίον εμφόλευε μέσα στην καρδία του. Και ο άνθρωπος αυτό. ο αυτός, από να ανθρώπινη εδικαιολογούσαν τον εαυτόν του και δεν ήθελε τρόπον τρόπον να, να πολεμήσει αυτό το πράγμα, δεν ήθελε να απαλλαγεί. Ήθελε να διατηρήσει μέσω το, μέσα στην ψυχή του αυτήν το, την μνησικακία, αυτή την έκτρα. Και απεκαλύφθηκε στο γέροντα, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ότι αυτή η έκτρα αυτή η κακία ήταν δυνατόν να χωρίσει τον άνθρωπο εκείνον από τον Θεόν αιώνια. Ε, έτσι είναι, είναι και για μα, δηλαδή όλοι μας μπορούμε να πιάνουμε την ζωή μας, να πιάσουμε τη ζωή μας και να την εξετάσουμε ένα προς ένα και να πούμε κοίταξε τι έχω εκκρεμότητες σε σχέση με τον Θεό τι είναι αυτά τα οποία αυτή τη στιγμή εάν γίνει κρίση του Θεού εάν υποστώ κρίση θα κατακριθώ γιατί έχω αυτά τα πράγματα και θα βρούμε πολλά, θα βρούμε όλα και τα, τα λαττώματα μας, θα βρούμε όλες τις δυναμίες μας. Χωρίς να αχωθούμε, χωρίς να περιπιστούμε, μπορούμε αυτό όλα τα πράγματα να δούμε πώς θα τα ταχτοποιήσουμε. Με τον αγώνα που θα κάνουμε, με την άσκηση, με την προσευχή μας, με την εξομολόγησή μας και προπάντο με, τη, με την αίσθηση της μετανοίας για όλες αυτές τις ελλείψεις και αδυναμίε, που δυστυχώ οι ανθρώπινοι φύση δεν μας αφήνει να τα καλύψουμε ευθυμούν και εγώ όταν είμαστε στο μοναστήρι στο, στον μοναχισμό στο μοναστήρι μας ο γέροντας μας έλεγε πολλές φορές όταν κάθεσε στο κελί σου κάμε έναν έλεγχο και άρχισε από τα πιο απλά πράγματα και πες να κοιτάξω δύο λεπτά σπίτι τη ζωή μου και να πω ο Θεός ξέρει τη ζωή μου βέβαια την ξέρει αλλά εννοώ την ευλογή αποδέχεται αυτά που κάνω και πιο συγκεκριμένα εφόσον είμαστε υποτακτικοί μέσα στην υπακοή του συγκεκριμένου γέροντος ο γέροντας ξέρει πόσο ζω εγώ έχω μήπως κάτι το οποίο είναι κρυπτόν δεν το λέω, δεν το εξαγγέλω κάνω κάτι το οποίο δεν το γνωρίζει ο γέροντας επίτηδες γιατί δεν θέλω να μάθει αυτό το πράγμα έχω κάτι στο κελί μου το οποίο δεν είναι με ευλογία ε, ή διατηρώ πούμε, κάποια φιλία, κάποια γνωριμία κάποια αναλογραφία οτιδήποτε α πούμε το οποίο ε, το κάνω έτσι από ιδιωτέλεια ή από οτιδήποτε άλλο χαινικά γίνεται μια κρίση στον άνθρωπο ο ίδιο ο άνθρωπος κρίνει τον εαυτόν του και αυτό ξέρετε είναι πάρα πολύ σημαντικό να κρίνουμε τον εαυτό μας γιατί εάν κρίνουμε τον εαυτό μας εμείς σε αυτήν τη ζωή τότε γλιτώνομε από την αιώνια κρίση και κατάκριση την οποία θα εποστούμε στην άλλη ζωή μέσα στην αιώνια ε, στην αιώνια ζωή δηλαδή γι' αυτό λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο ότι οι δίκαιοι η εις ζωής ή δε τα φαύλα πράξαντες εις κρίσεων, δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος στη ζωή του αυτήν δεν έκρινε τον εαυτό του δεν έκατσε να, να εξετάσει τον εαυτό του και να εντοπίσει πάνω στον εαυτό του τα λάθη του, τις αδυναμίες του, τις αμαρτίες του και δεν τον έκρινε τον εαυτό του δεν τον, δεν τον εντακτοποίησε δεν ελυπήθηκε για τις πτώσει του δεν έκλαψε από μετάνοια για τις αμαρτίες του δεν αγωνίστηκε για των βαθών τον του ε, τότε αυτός ο άνθρωπος φιλάει τα πάθη μέσα του και δεν κρίνεται σε αυτήν τη ζωή και φυλάγεται για αυτό η κρίση στην άλλη ζωή η οποία βέβαια θα είναι τελεσίδικη και ασφαλώς και πολύ φοβερή και οριστική διότι το κακό δεν μένει ε, σε μια κλίμακα αλλά μεγαλώνει Γι' αυτό, είναι, λέει ο Απόστολος Παύλος να κρίνουμε τους εαυτού μας η ζωή αυτή για να μην κατακριθούν από τον Κύριο και λέγοντας εκεί στους Χριστιανούς ότι πολλοί από εσά λέει, είσαστε άρρωστοι και έχετε ας πούμε διάφορα προβλήματα διότι προσέρχεστε εις τη μετάλληψη του σώματος και του ένωματος του Κυρίου χωρίς να ετοιμάζεστε και χωρίς να κρίνετε τον εαυτό σας και έτσι αφού δεν κρίνετε εσείς τον εαυτό σας κρίνεστε υπό του Κυρίου και κατακρίνεστε και παιδεύεστε και ταλαιπωρήστε εάν η ζωή μας αυτή είναι κρίσεις που εμείς κρίνουμε τον εαυτό μας τότε γλιτώνομαι πράγματι από την αιώνια κρίση και κατάκριση αφού λοιπόν λέει ο προφήτης ότι ε, εξήγηλα ενώπιό σου όλη, όλη τη ζωή μου και δεν έχω τίποτα το οποίο ε, αρνήθηκα να το φανερώσω σε σέναν δεν έχω τίποτα το οποίο αρνήθηκα να το κρίνω δεν έχω τίποτα το οποίο αρνήθηκα να το εξετάσω κάτω από την δική σου α πούμε διδασκαλία γι' αυτό και λέει μετά και γι' αυτό και εσύ μου άκουσες βλέποντας ο Θεό των άνθρωπων να θλίβεται για την αμαρτία του, βλέποντα ε, ο, ο Θεός τα παιδιά του να λυπούνται και να, να συναχωρούνται, διότι ε, οι αμαρτίες τους, τα, τους, τους εμποδίζουν από τις σχέσεις του με τον Θεό, τότε και ο Θεός περισσότερο και με πιο πολύ πατρική αγάπη ενισχύει τους ανθρώπους και παρηγορεί τα παιδιά του, τα παραμυθεί, τα παρηγορεί, τα ενισχύει ακούει τη φωνή της ζωής των ανθρώπων και έτσι τους δίνει τη χάρη να προχωρήσουν στον πνευματικό αγώνα Η δεν ζητά από τον Θεό δύναμη και αν δεν από τον Θεό άφηση των αμαρτιών και αν δεν ζήτα από τον Θεό την παρουσία του τότε πώς θα σου δώσει ο Θεός αυτό το οποίο εσύ έχει ανάγκη πρέπει να, να ζητούμε από τον Θεό να μας βοηθήσει να ζητούμε το έλεος του Θεού ε, λέγει εκεί στον βίο του Μεγάλου Αντωνίου όταν ο Αμέγας Αντώνιος έφυγε από τον κόσμο με, μετά από αυτήν την ε, ακοήν που είχε του Ευαγγελίου στην Εκκλησία και διέδωσε τα πάντα που είχε τα υπάρχοντά του και πήγε εις έρημο και έμενε μέσα σε έναν τάφο σε έναν υδρολατρικό κοιμητήριο επήγαιναν κάθε βράδυ οι δαίμονες και τον ταλαιπωρούσαν τον χτυπούσαν τον έκαναν α μεγάλα βασανιστήρια. αυτός υπέφερε το, τέλος πάντων πέρασε πολλές δυσκολίες ψυχικές και σωματικές δυσκολίες και ταλαιπωρίες μία νύχτα αν δε είχε φτάσει σε, σε απελπισία δεν αντέχε ένα άλλο δεν μπορούσε να άλλο και εκεί που δεν μπορούσε να άλλο ε, έστρεψε τον νου του και την ψυχή του και τα πάντα και λέει Θεέ μου λυπήθουμε και αμέσω είναι τον, τον θεών και την ενίσχυση του Θεού δίπλα Του και λέει στο Θεό μα πού ήσουν Του στον καιρό και με άφησες και με κατασκότωσαν οι δαίμονες και με ταλαιπώρησαν τόσο πολύ και ο Θεός το απάντησε ότι εγώ ήμουν πάντα εδώ αλλά εσύ τώρα με φώναξες βλέπετε δηλαδή επειδή είμαστε ελεύθερα όντα ελεύθερες προσωπικότητες ο Θεός ενεργεί μόνο για να εμείς το θέλουμε, αν εμεί τον καλέσουμε Για αν εμείς δεν καλέσουμε τον Θεό ο Θεός δεν παραβιάζει την ελευθερία μας και περιμένει ο Θεός να μάθουμε κι εμείς το μεγάλο αυτό μάθημα να επικαλούμαστε τη δική του βοήθεια να καταλάβουμε ότι χωρίς Αυτόν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, Αν άνεφε μου ουδίνας θεπήν ουδέν απολύτω τίποτα, έτσι ο άνθρωπος στρέφεται προς τον Θεό παρακαλεί τον Θεό Όλων αυτών των πόνο που έχει μέσα του λόγω της ταλαιπωρία της αμαρτίας του τον αναφέρει προ τον Θεό και ο Θεός επακούει του πονεμένου ανθρώπου, επακούει του αγωνιζομένου ανθρώπου. Γι' αυτό λέει μετά, αφού λέει, Εσύ μου επίκουσας διδάξω με τα δικαιώματά σου. Μάθε μου, λέει Θεέ μου, τι εντολές σου, αυτά τα οποία θέλει από μένα, τα οποία είναι σωτήρια και τα οποία είναι ανάγκη για να μπορέσω να υπάρξω και να μπορέσω να ζήσω και συνεχίζει το ίδιο οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόμε και αδολεσχίσω εν της σου να μου δώσεις σύνεση γιατί πράγματι ε, μόνο ένας συνετός άνθρωπος μπορεί να, να καταλάβει και να εννοήσει αυτή τη σχέση μας με τον Θεόν ο άφρον άνθρωπος, ο ασύνετος άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει το πόσο σημαντικό είναι να έχει ο άνθρωπος σχέση με τον ουράνιο πατέρα των θεών. Θεό. Γι' αυτό λέει η Γραφή τον άθεο, αυτό που εμείς λέμε άθεο σήμερα, η Γραφή δεν τον ονομάζει άθεο, αλλά τον ονομάζει άφρονα. Είπεν άφρον εν την καρδί αυτού ουκ Θεός. Αυτός που λέει ότι δεν υπάρχει Θεός η γραφή τον λέει άφρονα άνθρωπο, ανόητον Όπω άφρονα και ανόητον ονομάζει εκείνον τον πλούσιο, ο οποίο εμάζευε τα πλούτη, τα εμάζευε, τα εμάζευε και ήθελε να κάνει κι άλλα και να χτίσει κι άλλα, αλλά δεν σκέφτηκε ότι κάποια στιγμή θα έφευγε από αυτόν τον κόσμο. Και ο Θεός του έθεσε το αμήλικτο ερώτημα, αυτά όλα τα οποία ετοίμασε, σε ποιο θα μείνουν. Αφού αυτή τη νύχτα ε, Τελειώνει η, η δική σου ζωή Στον κόσμο αυτόν. Άρα άφρον άνθρωπος Είναι αυτός ο άνθρωπος Ο οποίος δεν πιστεύει Στον Θεόν Δεν εμπιστεύεται στον Θεόν Δεν δέχεται την ύπαρξη του Θεού Ενώ αντίθετα Συνετός άνθρωπος Και σύνεσης χρειάζεται Για να καταλάβει ο άνθρωπος Τη σχέση του με τον Θεό Διότι χρειάζεται μεγάλη συνέπεια σε αυτή τη σχέση με τον Θεό. Πολύ μεγάλη συνέπεια. Είναι το πιο σοβαρό έργο το οποίο κάνουμε στη ζωή μας. Όπως εάν έχουμε οποιαδήποτε σχέση με έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι, έχει τέλος πάντων μια θέση μες στην κοινωνία, είναι σοβαρός, αξιοπρεπής άνθρωπος, επίσημος άνθρωπο, προσέχουμε να είμαστε συνεπής και συνετεί απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο, να μην είμαστε επιπόλαιοι, να μην είμαστε ασύνετοι άνθρωποι για να διατηρήσουμε τη σχέση μας μαζί του γιατί εάν φανούμε ότι είμαστε άνθρωποι που δεν έχουμε σοβαρότητα και δεν έχουμε σύνεση τότε θα αρνηθεί να έχει σχέση μαζί μας θα διακοπεί οι σχέση γι' αυτό είναι με τον Θεό είναι πολύ περισσότερο ε, σημαντικό και ανάγκης προσοχής πολλής ώστε να έχουμε πολλή συνέπεια απέναντι στο Θεό πολλή σοβαρότητα δεν μπορούμε τη σχέση μας με το Θεό να την έχουμε μέσα σε μια προχειρότητα δεν μπορεί να είναι πρόχειρη η σχέση μας με το Θεό δεν μπορεί να σταθεί θα πέσει ούτε μπορείς να, να ζεις εν Χριστώ και ο Θεός να είναι απλώ μια γωνιά της υπάρξιός σου Πρέπει να είναι το κέντρο της ζωής ο Θεός. Πρέπει να, να είναι μέσα στο κέντρο της όλης ζωής σου. Αυτό το πράγμα έκαναν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας και γι' αυτόν τον λόγο εκατάφεραν και ε, ε, επέτυχαν σε αυτή τη σχέση. έβαλαν τα πράγματα σωστά μέσα τους. Είχαν σωστή ταξινόμηση. Όπως λέμε στα μαθηματικά, ε, τότε δεν ξέρω τώρα τι μαθηματικά διδάσκουν, αλλά στην εποχή μα που είχε εξισώσει, α πούμε, για να έχει σωστό αποτέλεσμα πρέπει να ταξινομήσει σωστά τα στοιχεία. Ξέρω εγώ κάτι, Α, Β, Γ, τι είχε τότε. Εάν κάτι δεν τα έκανε καλά, ή στη χημεία, εάν κάτι δεν το ταξινομούσε σωστά από την αρχή, το αποτέλεσμα πάντα έβγαινε λάθο. Το ίδιο συμβαίνει και στην πνευματική ζωή. Εάν δεν βάλει τα πράγματα σωστά στη θέση του. Τότε σίγουρα θα έχει λάθο αποτέλεσμα. Και εάν βλέπει μέσα σου αποτέλεσμα λάθος ή καθόλου αποτέλεσμα, τότε μην αιτιάσει το αποτέλεσμα, δεν σου φταίει το αποτέλεσμα. Κοίταξε τα πράγματα τα οποία έχει μέσα σου. Ξανακάμε μια αναθεώρηση του εαυτού σου. Ξανακοίταξε τα πράγματα, τα έχει τοποθετημένο σωστά. Τα εξανααναδόμησε στον εαυτό σου με τι νέε πλέον. Προϋποθέσεις. έβαλες τον Θεό κέντρο της ζωής σου και θεμέλιον του οικοδομήματός σου και πέριξ του Θεού και πάνω στον Θεό έκτισε τα υπόλοιπα Εάν αν το έκαμε έτσι και τα βάλε σωστά όλα τότε σίγουρα θα έχει σωστά αποτέλεσμα γιατί δεν το έκαμε έτσι και μπήκες σε μια γωνιά ο Θεός ή δεν μπήκες στο κέντρο ή μπήκε ξέρω εγώ λίγο πάρα, λίγο πάρα εκεί τότε τα πράγματα θα βγουν στραβά είναι φυσικό αυτό τα αποτελέσματα θα είναι άρρωστα. Δεν θα είναι αυτά τα οποία αναμένουμε, δεν είναι αυτά τα οποία προσδοκούμε. Και είναι καλό ο άνθρωπος να εξετάζει τον εαυτό του. Και όταν βλέπουμε μέσα μας παρενέργειες άλλες και ξέρω εγώ πράγματα τα οποία δεν μας ικανοποιούν πνευματικά, τότε να πιάνουμε από την αρχή τα πράγματα και λέμε γιατί βγήκε αυτόν τώρα. Διότι υπάρχει α πούμε μια εκκρεμότητα, διότι δεν ήταν σωστά τα πράγματα από την αρχή δεν πήγαν από την αρχή σωστά και θεωρεί ο άνθρωπος ότι θα τα ξανατομοθετεί και αγωνίζεται και αυτό είναι βέβαια και ο αγώνας που κάνουμε στην καθημερινή μας ζωή έχω την αίσθηση ότι ξεπαγιάσετε; ε, και αυτό επειδή έχουμε μισή ώρα που μιλούμε να διακόψουμε εδώ μάλλον για να μην προχωρήσουμε πιο κάτω, που είναι μια μεγάλη ενότητα για την ακηδεία που ήθελα να σας μιλήσω, αλλά ε, καλύτερα το αφήσω για την επόμενη φορά και όπως κάνουν τα δημοτικά σχολεία που κλείνουν νωρίτερα, όπως, λέει, κάνουν διάλειμμα πιο νωρίς, γιατί κρυώνουν, έμπεραζε, να σας αφήσουν να πάρουν στο σπίτι σας, διότι είναι αρκετόν το ψύχο και η Εκκλησία δεν έχει καλή απομόνωση είναι εδώ λοιπόν να κάνουν την προσευχή μας και να πηγαίνω. Χριστέ το φως το αληθινόν το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον σημειωθεί το εφημάς το του προσώπου σου είναι ένα αυτό φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων Αμήν διευχόντων Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν Καλό βράδυ και ο Θεός βοηθώσε και πάλι εδώ σε 15 μέρες